Στο όνομα του Πατρός και του ίδου Υπ, το Τους. Ο Βασιλεύου Ράνη του πνεύμα της που του Πανταχώ Παρών και τα Πάντα Πληρών, Θεσαυρούσουν αγαθών και ζωής χωριγός ελεθέκες κύριος όνειμιν και καθάρισουν μας ο πάσης και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Έχουμε διαβάσει από τους πατέρες μας πως ε, κάθε εκδήλωση ανθρώπινη συμπεριφοράς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 έχουμε μία σύγκρουση με κάποιον αυτή η σύγκρουση μπορεί να μας δείξει πολλά πράγματα για να δεν θέλουμε απλώς να μείνουμε σε αυτό που, απλώς που φαίνεται όταν συγκρούμε με κάποιον αυτό δηλώνει κάποια πράγματα συνήθως πιο από τη σύγκρουση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 Λέει τους μαθητές, όσοι εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημί, έστε ημών διάκονος. Οποιος είναι μεγάλος, ας γίνει υπηρέτης, διάκονος των πάντων». Όπως σε ένα πεδάκι που έχει μεγάλη ενεργητικότητα,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 Ιδίω όταν υπάρχει το συνέστημα, βγάζει όλα τα συμπτώματα της πτώσης μας, της αναπηρίας μας. Συνεπώς, ποιος αληθινά μπορεί να αγαπά ο άνθρωπος που δεν είναι καχύποπτος, ο άνθρωπος που δεν έχει πόνοιες, ο άνθρωπος που δεν έχει διάθεση μόνο να αρπάξει αλλά και να δώσει. Το στοιχείο λοιπόν των διακριτικών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 Ανάλογα λοιπόν με το τι φαντάζει ο άλλος για εμένα, πόσο σημαντικός κατά την κρίση μου είναι, τον πλησιάζουμε κάποιο τρόπο. Είναι αγάπη αυτό. Αγάπη, αγάπη. την έχει μάνα για το παιδί της που όποιο και είναι το αγαπά. Όποιο και αν είναι ο άλλος, εμείς δεν τον αγαπούμε. Γιατί έχουμε υπόψη μας Τι θα κερδίσουμε.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 Ζητήσω από τον Θεό και ταπεινά, αποδεχτώ αυτό που είμαι Και ζητήσω το ελαιώς Του το ότι Αυτός που είμαι θα αναπαυτώ Αυτός που είμαι θα αναπαύσει ο Θεός Αυτός που είμαι θα αγαπήσει ο Θεός Και θα εκτιμήσω τον εαυτό μου αυτός που πραγματικά είναι Και θα αγαπήσω και τον άλλο Αυτός που πραγματικά είναι Η εμικρή Μιαρχή Μαλεδίωση Έτσι δημιουργούνται πολλά προβλήματα και συμπλέγματα να δούμε όμως δει λίγα πραγματά και κάνουμε μια εισαγωγή για την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε Περικατακρίσιος Όταν λοιπόν έχω κάποιες προσδίκειες από κάποιον άνθρωπο Είπες δεν εκπληρώνω τι θα πάθω, τον κατακρίνω Ω, Και κι εγώ αλλιώς τον περίμενα Ιδιότροπος, γκρινιάρης, γκρινιάρα, τσιγκούνης, αδιάφορος Κλαψιάρα